Νίκου Τσιφόρου «Τα παιδιά της πιάτσας» <σμήλεια> Διαβάζει ο Γιάννης Μποσταντζόγλου <σμήλεια> Μουσικές δείξεις <ο> Δημήτρης Αρσενόπουλος <σμήλεια> Τεχνικός ήχου Τάσος Μαχασχέτας. Παραγωγή του Γιώργου Ευσταθείου για το τρίτο πρόγραμμα. Το Λάχανο. E voi non chiedo a nessuna mai di restare con me e solo te che vorrei soltanto te il tuo posto era qui vicino a me Guardare non so dove non sei. Gli occhi miei sopra di tuoi. E poi, e poi, più mm -hmm. amore non ho per non innamorarmi più dopo te non amare. Εκάντα Νάπουλε Μουσική Πώς βρέθηκε να κάνει τσάρκες κάτω από το καστέλο του τούτος για κομμένος είναι μια δουλειά να απορρίσεις Το τον το ναυτικό του φυλάδιο και ρεμπελοσκύλευε στον Περέα κατά τζελέπι δεν τα να μπει σε καράβι. διότι αδερφάκι μου έτσι και μάθει σταλίτικο, δεν σου πάει να πιάσει το ματσακόνι και τη μάνικα Κάθεσαι στον ήλιο και βγάζει τα τσιμπούρια σου. Πέφτει τώρα ένας διακουμής, καλό παιδάκι, καθολικός. Τον γυρνάει κάτι ούζα, του σηκώνει τα μυαλά. Δεν μπαρκάρεις μαζί μας να πιάσουμε και τίποτα παραδάκι. Έχει λεφτά η θάλασσα. Θες τα ούζα, θες η ώρα. Το κοπάνισε το νέο βλογιοκομμένος, λέει έρχομαι, τον πάει στο γραφείο, τον γράφουνε νιολόγιο, πιάνει κουκέτα η μπλόρη, να και σηκώνουνε καδένα, να και τον παίρνει το παράπονο. Καθότανε κυδά στα ρέλια, και βλέπει που ξεμάκρυνε η καλήπολη, ρε που πάω ο κερατάς. Κάρτιφ παγένανε, να φορτώσουνε κάρβουνο για το μοντεβιντέο, Πήρε κάτι ουίσκια ο βλογιοκομμένος μάγκλερ σε δυο κάσες και τα έβγαλε στη ζούλα, πληρώθηκε πέσια, λένε πάμε στη χαύρη. Φόρτωσε φύλλα κόκα να τα δώσει, καλή δουλειά, τα μασάνα μαδεφάκι μου η, ντόπιση, η Βενεζουέλα και μας τουρώνουνε. Τα πασάρισε και αυτά στη Χάβρι που πάμε τώρα, μαύρη θάλασσα. Όξο από την Κόρσικα τους έπιασε ένα μπουρίνι που τους άλλαξε την Παναγία. Μάσκα τον είχαν τον καιρό. Δώσε πάρε τα σήκωσε όλα Κόντευε να τους πάρει και το πόστο του κουμαντάντη Ο καπετάνιος το ριτσε νότια να το φέρει στην Άπολη Να σου τους να φουντάρουνε στο πόρτο Να μαραγεί και μαστόρισε η δουλειά ματσομένο ο Μόρτης Έβγαινε τα βραδάκια Πάγαινε στου φρατζέσκου το μαγαζί Έτρωγε τι μακαρονάδες του Και χάζευε με τι αλανιάδες Λένε τώρα γίναμε και σαλπάρουμε το πρωί Με την πρώτη πυρωτίνα. Εντάξει. Από βράδυ παίρνει έξοδο βλογιοκομμένος Μην αργήσεις, του κάνει ο δεύτερος Γιατί με το ξημέρωμα σάλπα Ξέροντε Ξεράδια του ήξερε Έτσι που τσαρκάριζε στο χαζό Να σου και πέφτει πάνω σε μια βέρα Χαμογελάκι, σινιωρίλα, τέτοια Λέει η βέρα, αντιά μου Ματζαρ. Τρώνε, ρίχνουνε και πεντεμπουκάλια Κιάντι, ξαναλέει η βέρα Αντιάμω ντορμήνει. Καλή κουβέντα. Τον πάει από κάτι στενά, τον ανεβάζει πέμπτο πάτωμα ένα σπιτάκι να βαστά στη μύτη σου. Μπαίνουν στο πρώτο δωμάτιο κοιμάται ένας μάγκας ήσανε δυο και πέντε. Θερίο. Κιώτεψε ο βλογιοκομμένος. Λέει μικρά, νο παούρα μη ο φρατέλλου. Ωραία δουλειά. Να κοιμάζει με την κοπέλα και δίπλα να ροχαλίζει ο φρατέλο, που είναι ίσα με μια άντρα. Τέλος πάντων η Βέρα στο Ίσο, καλή εξήγηση, περνάνε καλά, το ρίχνει και στο ψιλούπνο ο βλογιοκομμένος, καμιά βολά κάνει έτσι και κοιτάει το ρελόι, πέντε η ώρα. Αμάν, πετάχτηκε το βαπόρο μου. Έτρεξε στο λιμάνι, πού βαπόρο. Κορόιδο είναι το βαπόρο, να κάθε απεριμένει βλογιοκομμένους και με το πάσο να πούμε της εξόδου πως να βολέψει, δεν είχε μήτε χαρτιά μήτε τίποτα. Ξαναγύρισε στη βέρα. Ή ο Παπόροφ, εάν το βία. Ναι αμέ, εάντέσω. Αντέσω, βράστα κιάστα. Να πάμε στο ελληνικό προξενείο, να φάμε την κατσάδα μα και να περιμένουμε κανένα περαστικό να μα μπακάρουνε τράνζιτο για τον τόπο μα. Καλώ έτσι γίνεται. Αλλά από λεφτά τι γίνεται που τα γιαβίζει όλα στο σάκο. Έλαχε τώρα τούτη βέρα να είναι καλή καθολικιά. Λέει φανιέντε και το ρίχνει στο χάχαν. Μόλι γελάς, εγώ καίγομαι. Φανιέντε, φωνάζει ο Γιουζέπε, το αδερφάκι της στο θερίο. <ΣΣΣ> <ΣΣ> <ΣΣ> Ήρθε τσιμπλής και μύριζε γράσο ο Μάριο. Λέει κόζα τσε, έτσι και έτσι αδερφάκι μου. Λέει ο Μάριο, ε, ήω, κόζα πόσο φαρε ήω. Ύστερα τον πήρε μπράτσο και τον κατέβασε κάτω σε κάτι μυστήρια μπάρσα υπόγεια. Ήτανε κάτι αμίκη, όλα παιδάκια του ναπολιτάνικου πολιτάνει πόρε κάτι μαγκάκια, να περνάς ένα μήλι μακριά και να σε παίρνει μπόχα τους. Του κεράσανε τσάι. Λέει ένας Μάριο το όνομά του με μια μαχαιριά σ' αριστερό μάουλο. Ο ραγκάτσος σάμπος και να είναι δικός μας. Γελάσανε οι άλλοι, γέλασε και ο βλογιοκομμένος. Πω τι κι Γιώργης. Τζόρτζο. Μπράβο. Εκόσα φάει Μαρινιέδι. Όχι νόρε παιδιά, Ήω να πούμε πυραίο, πιάτσα τσικηρικιτζής, μα νωμονε τα καπίση και μπαρκο πυρόσκαφο καρκο καπίση και πυρόσκαφο παρτίρε και εγώ εδώ μπαστακας καπίση. Ε, λεντόνε, λεντόνε. Κλείσανε και το μάτι, γέλασε σαν πουλντόκο γιουζέπε, πολύ χαρούμενους που η αδερφούλα του να πούμε τον έκανε ρετάλι τον άνθρωπο. Μετά λέει, Ήω, και του έκανε τη χειρονομία, Κλέβο. Ή ο καπέλα. Πώ καπέλα. Να πώ. Όπω ή του ο Τζουζέπε, έπαιρνε μια καλαθούνα και την έβαζε αλλά Ναπολιτάνα στο κεφάλι του δίθεν ότι μεταφέρει πράγμα. Μέσα στην καλαθούνα, σκεπασμένη με ένα πανί έβαζε ένα μικρό πιτσιρίκο πεντέξι 5-6 χρονών. Ο πιτσιρίκος, αμεντέω τον λέγανε, ήταν ελέρα Ναπολιτάνικη. Είχε δαχτυλίδι και τράβαγε τα τσιγάρα. Περπάταγε λοιπόν ο Γιουζέπε με την Καλαθούνα και με τον Πιτσιρίκο στο κεφάλι μέσα στον πολύ κόσμο. Έκοβε τώρα ξένου γιατί όσον άνοιγε έχει πολλού ξένου στην Νάπολη. Φώναξε του μικρού μέσα στην Καλαθούνα. Ει! Με το εί ανασηκωνόταν ο Πιτσιρίκος γρήγορο σαφίδι και άρπαξε από το κεφάλι του ξένου του καπέλου μετακριβότανε πάλι μέσα στην Καλαθούνα. Απορούσε ο άνθρωπο που του φύγε το καπέλο. Κοίταζε γύρω. Δεν ναι, ναι, έβλεπε τίποτα, έκανε και το βιαστικό «Γιουζέπ, ότι πάει σε δουλειά, ε βία, βία, και πέρναγε και τη βόλευε. Και ο άλλος, άπραγος έψαχνε τη διάολογη με το καπέλο του. Τα καπέλα τα πουλάγανε σε κρεπταποδόχο. Με 20-30 καπέλα την ημέρα έβγαινε γερόμερο κάματο και είχε και ο πιτσιρίκος τις μάσες του. Ο βλογιοκομμένος τα άκουσε και σάσησε. Φάκι τι να σου πω. Εσείς μα τρώτε εμάς. Τον τρώγανε και του δώσανε άλλη συνταγή. Θα κλέβει βαλίτσε. Θα με πιάσουν. Ναι. No. Αυτή η δουλειά είναι εύκολη. Φτάνει να εξασκηθεί μια δυο μέρες. Και όπω είσαι φρέσκο και δεν σε ξέρει κανένα από την καραμπιγερία, θα κάνουμε χρυσέ δουλειέ. Του μάθανε και το κόλπο με τη βαλίτσα. Βγαίνει έξω με μια βαλίτσα μεγάλη και άδεια. Ότι η βαλίτσα η μεγάλη έχει πάτο με σούστα που ανοίγει στη μέση και κλείνει πάλι με σούστα Πρόσεξε Δεν ανοίγει από μέσα προς τα άγωξο Απόξω προς τα μέσα Μπέν Μπέν Πρόσεξε Πας τώρα στο σταθμό του σιδηροδρόμου ή κάτω στο λιμάνι με τη βαλίτσα σου Κάθεσαι ότι τώρα ήρθες ή τώρα θα φύγει. Δεν είναι πιο φυσικό πράγμα από έναν άνθρωπο που περιμένει στο σταθμό με βαλίτσα στο χέρι Μίτε στο λιμάνι Όλο ο κόσμος με βαλίτσες πάει από εδώ και από εκεί. Ε, πόη, ο κόβει στα κόζα εδώ και εκεί. Βγαίνει ο κόσμος με τις βαλίτσες του, έτσι, έτσι. Είναι τώρα κανένας που είτε θέλει ταξί, είτε θέλει μια εφημερίδα, είτε θέλει ό,τι θέλει και την ακουμπάει κάτω τη βαλίτσα του. Ζηγώνεις εσύ, σηκώνει η βαλίτσα σου με τη σούστα, τάκ, και την καπακώνεις η βαλίτσα του, με το έτσι που θα την κατεβάσει, ανοίγουν τα σωστάκια και η βαλίτσα του κορόιδου είναι μέσα στη δικιά σου βαλίτσα. Προφυχτή. Μπράβο. Προχωράς τώρα με τη βαλίτσα σου στο χέρι. Ο άλλο ψάχνει να βρει τη βαλίτσα του, δεν τη βρίσκει. Σε βλέπει εσένα μ' άλλη βαλίτσα, δεν του κόβει ότι μέσα στη βαλίτσα σου είναι η δικιά του. Ταξιδιώτη σου λέει. Περνάει με μια βαλίτσα. Φυσικό είναι. Κοιτάει λοιπόν αλλού να δει τη βαλίτσα του και στο μεταξύ εσύ την έχει σκοπανίσει. Καπίσει. Μεγάλη. Έτσι τη κλέβουμε τι βαλίτσε στην Ιταλία. Τάχασε ο Γιώργης ο φλογιοκομμένο. Το λέγανε στον ότι πετάνε οι βαλίτσε στην Ιταλία, έτσι και σταθεί λιγάκι κορόιδο, αλλά αδερφέ μου, τέτοιο κόλπο δεν το περίμενε. Δηλαδή, τι είμαστε εμεί μπροστά στου λατζαρόνι τη Νάπολης. Κοροϊδάκια και μωρά παιδιά είμαστε. σου τον λοιπόν στη δουλειά, έφαγε βαλίτσα με την ψυχή του ο μάγκας. Έπαιρνει τα μισά να πούμε, έτσι τα η συμφωνία και μια μέρα πέφτει πάνω σε ένα Ολλαντέζο. Βγήκε ο Ολλαντέζος, παχύς και βουτυράτος, με μια βαλίτσα καμιλοπάρδαλη Μεγαλείο πράγμα! Του χτύπησε του Γιώργη πολύ και την ήθελε ότι και να γίνει. Πέφτει στο δίπλα του λοιπόν, σοβαρός και με γραβάτα, κάνει έτσι ο Ολαντέζος να φωνάξει ταξί του καπακώνει το πράμα και κάνει τη σεμνή καλόγριά και την κοπανάει. Πάει στο πελικά πελικάνου το λέγανε, μπαίνει στο μικρό το ιδιαίτερο, δεν ήταν κανένας από την παρέα εκεί, την ανοίγει και θολώνει. Μάλιστα αδερφέ μου, γιατί μέσα είχε μια δερμάτινη θήκη και μέσα στη θήκη 24 μπριλάδια τόσα σαν κουκιά. Έρχονται τα παιδιά, τους στο το παράμυθι. Νον τα παιδιά τα χρειαστήκανε, λένε «Πάρε τριάντα χιλιάδες μηδέτες, πάρε και τα μπριλάτια και τράμα στο σορέντο να κάνεις τον τουρίστα γιατί αυτό που ξάφρισες θα σηκώσει την καραμπινιερία πίσω μας, εσένα δεν σε ξέρουν». Τον στείλανε απάνω στο παουσί λοιπόν να περιμένει σε καλή γειτονιά, πήρανε και τη βαλίτσα με όλα τα σέα της να τη φουντάρνει ανοιχτά να μην βρίσκεται. Πέρασε καμπόσο, ήρθε καλοντημένο ο Γιουζέπε, του φέρε μια ψεύτικη ταυτότητα γαλλικά με τη δικιά του φωτογραφία. Του κάνει θα μείνει στο Σορέντου, στο Μάρε, και θα στείλουμε εμεί άνθρωπο να αγοράσει τι πέτρε. Και πώ θα τον γνωρίσω. Θα σου πει καντανάπουλε και θα πει «Νομπάσο paso καντάρε και θα αρχίσει αυτό να τραγουδάει το άστρο Θα σου δώσει λοιπόν γνωριμία. Μισθενοχωριέσαι. Εμείς ξέρουμε από καμόρε και από μυστικές οργανώσεις Και θα μου τα πληρώσει, Θα σου τα εκτιμήσει Και ό,τι σου εκτιμήσει θα σου δώσει τα μισά σε δολάρια Τα άλλα μισά θα μας τα πληρώσει εμάς <Συλίου> <Συλίου> Να σου τον λοιπόν με το παποράκι σου ωραίαν Να παίζει τον γύριο. Έφαγε θαλασσινά με την ψυχή του και βαριότανε Αλλά δεν έμπλεχε μήτε μεγάτα θηλυκιά Ήσυχος και πολύ μαζιμένος. Τρεις μέρες περάσανε Και την τέταρτη μέρα ναι. Νάσου ένας κύριος πολύ ξεγυρισμένος Αλλά το πίπερο μαλλί Αλλά το πίπερο μουστάκι Κάθισε πλάι του και παράγγειλε Σενζάνο με σόδα Η γύρισε κατά το μέρες του και λέει Καντανά πουλε, Νόν πόσο καλτάραι! Έπιασε το τραγουδάκι ο άλλος Έφτασε στο Σάντα Λουτσία και λέει μετά «Αμα πιο το ποτήρι μου φύγε πρώτος, θα έρθω πίσως» Ανταμόσανε στο δρόμο ανεβήκανε στο ξενοδοχείο και οι πριν Άνοιξε τον κόρφο του και έβγαλε τη φύχη με τα μπριλάτια ο βλογιοκομμένος Ο άλλος μόνο που ήταν από πούμε η δουλειά ζαλίστηκε Μαντώνα! Έβγαλε το φακό τον κόλλησε στο μάτι, τα κοίταξε ένα ένα και άναψε τσιγάρο. Μια ώρα συλλογιότανε και ο Γιώργης έλεγε μέσα του «Με ρίχνετε γίνεται. Μετά ο άλλος έβγαλε μια ματσάρα πράσινα Αμερικάνικα. Δεν τη σύ, Σι. Περμέ. Ο Γής και ο Γιώργη, εκατό χιλιάδε άγουνε τα 24 μεγάλα πράγματα σαν κουκιά. Πήρε το μάτσο, το κοίταξε, του δώσε τη θήκη, πήρε και ένα χαρτάκι πόσα εισέπραξε για το εντάξει με τα παιδιά, και μετά ανέβηκε στο ξενοδοχείο του. Πλέρωσε, πήρε το παποράκι του, και να σου τον πίσω στην άπολη. Στη βέρα στο σπίτι. Έκανε τον πελάτη, Στείλανε τον αμεντέο τον πιτσιρίκο να φωνάξει στα παιδιά Ήρθε ο Γιουζέπε, ήρθε ο Μάριο αργότερα, ήρθε και ο Λουτσιάνο Ο άλλος πιο αργότερα. Είδανε το χαρτάκι, το κάψανε, βαμπένε, το χτυπήσανε και στην πλάτη Μπράβο, ραγκάτσο, λέει ο βλογιοκομμένος, η οβία πειδέο Περκέ, εάντες ο Σόλντι, έχω ματσωθεί κουί. Πήγε στο προξενείο, του δώσανε πέντε φάσκελα, είπε δεν ήρθα καθόλου κι αρρώστησα. Μόνο χαρτιά θέλω και έχω λεφτά να πληρώσω τα ναύλα μου. Του βγάλανε τα χαρτιά το ίδιο βράδυ, χωρίς να μιλήσει σε κανένα, τράβηξα πάνω στη διαγκαριμπάλτη και σε ένα ταξί. Μπρίντιζι. Σου λέει, τώρα που έχω 20.000 τσέπη, ξέρω εγώ τι γίνεται με αυτούς μαγάσιδες. Καλύτερα να μην ξέρουν ότι έφυγα. Πέρασε ξημερώματα μπάρι, το πρωί ήταν Έφευγε τώρα ο κολοκοτρόνη Για να μην δώσει πονηροσύμα Έβγαλε τρίτη Κέρκυρα, κάβος κυράς ισμός, να σου τον Στον περέα ο Γιώργης Βρήκε και τον σάκο του Του τον είχαν αφήσει με το παραδάκι του μέσα Κανόνισε τις δουλειές του Είπε και ένα παραμύθι ότι δίθεν Το μεθύσανε και τον κλέψανε Και έχασε το παπόρι του Βγήκε στην πιάτσα καθαρός και κύριος κόβουνε τώρα συμπιάτσανα Γιώργη Αλλιώτικου. Πατηράκι τον ξέρανε, σκυφτό και κακομύρικου, τον πανίζανε τώρα ντουρο και λιγερό σου λέει, κονομήθηκε ο βλογιοκομμένος, γιατί όσο να'ναι, αλλιώς περπατάς άμα τάχεις κι αλλιώς άμα δεν και ο Γιώργης που ξέρει τώρα τα ακόζα, έπιασε μια σακούλα, την έδεσε στο λαιμό του, κρέμασε εκεί μέσα το παραδάκι του και το βγάζε να το χαλάσει κάτω στα δόναρο, κάτω στα δόναρο. Ωραίο πράγμα αδερφούλη μου να αντάξεις. Και πιο ωραίο να κάνεις το σπουδαίο στα κορόιδα Τάπινε το λοιπόν Μάζευε και πέντε φίλους να τους κεράσει Και κάνε μόστρες Δηλαδή μάγες μου Ήσα σε τσόλια και πατατόφλουδε. Γιατί και ρολάριζε. Διότι αδερφάκια μου Τι κάνουμε εμείς εδώ με τη μάγια; Παιδιά και κορόιδα είμαστε Να δείτε στο εξωτερικό πράγματα Να σα φύγει το βίσσινο Λέγεται. Τα ο Γιώργης και πολλοί του τους θαυμάζανε τους μάγκες να απολυτάνους. Διότι καλός ο παπάς και το μανιτάρι και τα πάντα, αλλά το πολύ πολύ τι να κάνεις εδώ, να λαχανέψει κανένα πορτοφολάκι. Τα παιδάκια έξω έχουνε επιστήμες δουλειές. Και τις έμαθες. Εμένα τώρα δεν με πιάνει μη τα λόγα το του υπόδρομου. Πολύ ζωχαδιάς και το ταράφι να μας κάνει τώρα ο Γιώργης ο βλογιοκομένος, μια καρπαζά άνθρωπο στον Ωνάση. Μπαίνει μέση ο Φαλιράς ο Αράπης και λέει στους άλλους «Τάχει ρε χαλάει μπαμπάκι πολύ, θα μάθω. Πάει στην Καλήπολη στις χειρακάκιας που βάσαγε δωμάτιο κοσμογυρισμένος ο Γιώργης και της ξηγέτε τάλαρα εγκατό. Θα κρυφτώ στο δίπλα δωμάτιο που έχει φεγγεί την Ακόβ Κρύβεται στο δίπλα τώρα ο Φαλιράς Ήρθε το πρωί λιάδα, Είχε φουμάρει και δυο τσιγαρλίκια ο Και με το που γδίθηκε ο άλλος κρυμμένο, Έτσι η κουτίλα, έκοψε τη σακούλα που κρεμόταν Εντάξει έφυγε ο Φαλιράς ο Αράπης Και τραβάει μια και δυο στο μαγαζί Έπινε καφέ ο Βαγγέλης ο Λαχανάς Μπορώ να σου πω Ναι αμέ. Έτσι κι έτσι και αυτό ο τράγο δεν είναι ότι τάχει. Είναι ότι ήρθε εδώ από την Αλοδαπή και μα έβγαλε όλους του κάρτου. Το οποίο δηλαδή, Ρευαγγέλη, δεν με νοιάζει τόσο να τα φάω, όσο να του κάνω ξεφτύλα. Διότι πώ προσβάλλει τον τόπο σου με του μάγκιου ξένου, έτσι. Σωστό. Και πώ δηλαδή μα κάνει ο σπουδαγμένο στην Ευρώπη, και μη ζε πιάνουμε ένα παράπραμα, έτσι. Σωστό. Και ότι πιάσει γιο έτσι. Σωστό. Βραδάκι. Βγήκε φρεσκαδούρα γιοκομμένο με τις κόντρε του και τι μαντέκε του και τη βιολέτα του μυρωδιά και κέρασε πέντε καφέδε με κήρυγμα. Εγώ κορόιδο δεν πιάνομαι και δεν υπάρχει άνθρωπος Για να με ρίξει ύστερα πόσα αίμαντε. Κορόιδο δεν πιάνεται αλλά έτσι που βγήκε να πάει για μάσα στο μαγέρικο τρακάρισε με ένα μόρτι έμπα εύγα και ευγενή παιδί βγήκε ο Βαγγέλας, της, πάει παρακάτω τι να δει? Το πουκαμιζό του ανοιχτό. Αμάν ψάχνετε λείπει σακούλα. Την ανθίζετε του τη φάγανε λάχανο. Τρέχει πίσω στον καφενέ. Ρε παιδιά ένας μόρτης που με τρακάρισε. Μπα έριξε μια ματιά και έφυγε. Ποιος είναι, ξέρει κανεί. Όχι άρνος. Τι να πει τώρα ο Γιώργης. Ότι του φάγανε λάχανο τη σακούλα Με 16.000 Αμερικάνοι κατάλαρα μέσα Αν μπορείς να σ' άφησαι η πιάτσα και πιστεύει κουβέντα Θα σε πάρουν στο στόχο Και θα γίνεις ρεζίλης μέγας Να πάλι στα αρέλια Να κοιτάει την Καλύπολη Και να ξεμακραίνει το παπόι του Του Γιώργη Θα μου πεις Κάθε μέρα βρίσκονται ο Λανδί με πριγιάδια Όχι Το λαχείο άπαξε ο κερδάς. Και βάρδα μην κάνει τον έξυπνο στον περέα Καθώ και δεν περνάνε μάγκα με τα ευρωπαϊκά κόλπα, Διότι είναι το λάχανο που σε τη λίγη ντολμά και κρίμα τη μόρφωσή σου. Καντανάπουλε Νίκουτσιφόρου Τα παιδιά τη πιάτσα. Ο της εκδόσεις Ερμής Διάβασε ο Γιάννης Μποσταντζόγλου Μουσικές στήξεις Δημήτρης Αρσενόπουλος Τεχνικός ήχου Τάσος Μαχασιέτας ογیه του Γιώργου Ευσταθίου για το τρίτο πρόγραμμα